Νίκου Τσιφόρου, «Τα παιδιά της πιάτσας» Διαβάζει, ο Γιάννης Μποσταντσόγλου Μουσικές δείξεις, Δημήτρης Αρσενόπουλος Τεχνικός ήχου, Τάσος Μακασιέτας γοητού Γιώργου Ευσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα. Ιστορίες παιδιομορφόπεδα. Περιτογύριο τον Κύριο Φιδή αγίενορα στον που πεθανε και τον θέσανε καταγής, δεν ενεβέδα ανακανισκουβέδα. Λόγω όμως που ο Κύριος Φιδής αφήκε μεγάλη ξυλαποθήκη. Με κορδέλας πέντε να κόβουσε τη σουηδική Ξυλίαν, έχουν και άλλα πολλά σε τράπεζες και παντού. Έγινε μια κηδεία με και γράψασε η απαρηγόρητος Χίρα Μαρί και η θυγάτηρ Ρενέ. Ας επιτον πνίξαμε στα στεφάνια το μακαρίτι και χώρια που καλέσανε και δεσπότη να τον ξεπροβάλλει. «Διότι σου λέγει, ο Κύριος έτσι και του τον έχει στείλει δεσπότης, θα τον κατατάξει εν τόπο χλωερό να υποστηρίξει και τους δικούς του τους δεσπότες κάτω στη γη». «Κι όποιο ποθάνει και δεν πάει στην κηδεία του δεσπότης, την έχει άσχημα να μα εξηγημένοι και δεν τον βλέπω στους λιμόνας να τρώει παχιά μολόχα, αλλά θα την περάσει άσχημα. Αμήν». «Άμα τελειώσανε τα ψαλτικά», είπε και ο Κύριος δεσπότης πολλά φιλοσοφικά πράγματα. Τι είμαστε δηλαδή, τίποτες δεν είμαστε Και τι μένει, τίποτες δεν μένει Τέτοια που δεν τα έχει ξαναπεί άλλος Και η κυρία Μαρή έβαλε τις φωνές Αχ αγινωρά μου Τι θα γίνω χωρίς του λόγου σου κολόνα της πολυκατοικία μας Αλλά μια διπλανή πολύ φίλη της είπε Πάψε χρυσή μου και χαλά στα ματάκια σου Και απάντηξε μαντά Μαρή Αλήθεια και σταμάτησε Καθώς ο και δεν το θέλει να τα χαλάσει τα οματιά τη. Τον παραλάβανε το λοιπόν οι νεκροθάφτες Τον κύριο Αγίνο Ραφιντή Και τυράγανε να νετάρουνε γρήγορα Να πάνε και για κανά ποτήρι Και ήπιανε στον μπαρ του νεκροταφείου Καφέ με τα παξιμαδάκη καλεσμένη Και να δείτε λίγο μάρα Πέσανε στο παξιμάδιλες Και είχανε να φάνε από τους βαλκανικούς πολέμους Ύστερα συλληπιθήκανε τη χείρα και την κόρη Ρενέ, και την ολοκέφη, πάνε. Η Μαντά Μαρή και η φιγάτη δεν είναι. Τους έφυγε ένα βάρος από πάνω, μόνο που ήταν πολύ κουρασμένες και οι δυο. Ανάλαβε και οι αδερφοί της τα οψάρια παρηγορίας, Ήρθανε στο σπίτι όσοι θα ντεδλικόνανε προσωτηρία της ψυχής του Μακαρίτη, στενάζανε κάτι ρωτάγανε περί πως κάνουν για μαύρα και τι λογή φάσματα να πάρουν από την οδός ερμού. Εξαιτίας που ανήκουνε όλες στην ανώτερη κοινωνία να πούμε, εβέβαια πολλοί τον λυπόντουσαν τον μεταστά, και θυμώνταν τα καλά του και τις του. Κι ένας θείος απόστρατος τι αρετέ του. Και αμόλισε ένα φίλο απόστρατο μετασύνταξη, τι ούτε άνθρωποι σπανίζονταν σήμερον εν την κοινωνία. Δηλαδή κανένα δεν για να θυμηθεί ότι ο μεταστά ήταν ένα τομάρι του κερατά που έβγαζε από τη Μίγα Ξύγκη και πούλαγε τάντερα τη μάνα του για πέντε γρόσα. Με την πλάνη αρχίνησε ο Αγίνωρα Μεροκάματο νές έξι και σαράντα, και η Μαρί, μαριγούλα το όνομα, καθούτανε στο ψηρή και ξενόραβε πουκάμισα με τη μάνα της, καθώς ο νογέρος της γύριζε με το κοφίνι να πουλήσει ψάρια στο Μαχαλά. Δεν τα βγάζανε εύκολα πέρα. Και άμα την είδε πάνω στο χαλιάτι και τη Ζαχάρος ο Αγίνωρας, είπε ο ψαράς, «πάρ' που θα βρούμε άλλον, καλός είναι τεχνίτης Εξού και παντρευτήκανε και έρθω μεγάλος ο πόλεμος 1914, αλλά λόγω που ο Μαραγκός είχε τραύμασει τζουμαγιά, τον αφήσανε ως παθός και δεν τον ανακατέψαν. Έλαγε το λοιπόν να γέρνουν τότες δύο κυβερνήσεις, μια εδώ και μια με την άμυνα στη Σαλονίκη. Και εδώ θέλανε μια παρτίδα δαξιλεία να στήσουν στα παραπήγματα παράγει. Είναι ένας της δουλειάς που ήθελε να πάρει τη δημοπρασία, αλλά και να μη φανεί καθώς είχε θέση υπεύθυνη. Τα φέρνει το λοιπόν η τύχη να πέσει πάνω στον αγήνωρα. Του κάνει, ξέρεις τίποτα κουμπαράκι, να βάλω εγώ τα λεφτά και εσύ το όνομα να πάρουμε τη δημοπρασία μαζί και θα σου δόκω μέχρι τριάντα χιλιάδες να βολεύεσαι. Με το έγινε, τη γαζώνει το πρόσωπο και την παίρνει τη δουλειά. Έρχεται όμως τώρα ο αποκλεισμός, διώχνουνε τον Κωνσταντίνο η Αντάντ, κουλουβάχατο το πράμα, φεύγει και ο Δόντης και χάνεται. Και μετά που συχάσανε πήρε τα λεφτά ο Αγίνορ, κάπου 300 χιλιάρικα εκείνου του καιρού. Τα πήρε και έρχεται το πρόσωπο, δικά μου είναι. Ο Αγίνορας έκανε την παλαβή, από πού και ως πού και πώς. Εσύς αναχωρήσας, εγώ τράβηξα τη δουλειά για πάρτι μου. Χαρτιά όλα στο όνομά του, το κάνει πέρα το πρόσωπο, και με σερμαγιά στα χέρια αρχιενέβει να παίρνει δουλειές με ξυλία. Και επειδή, να πούμε τα έχει ανοίξει τα μάτια του με την πρώτη δημοπρασία, έπιανε τα δόντια και λάδωνε τα γρανάζια όπου μάλιστα πιάστηκε για καλά ο κύριος Αγίνορας, και γέννηκε ξυλέπορας. Έλαχε τώρα να αγοράσει ένα οικόπεδο. Ο δός Ασκληπιού ήταν μέσα στο οικόπεδο μια παράγκα και μέσα στη παράγκα ήταν μια γριά γυναίκα που καλογέρευε. Όλο προσευχές και όλο λιβάνια και όλο τέτοια από κάτω το μουριά ήταν η γυναίκα. Μεγάλη στην ηλικία και το είχε ρίξει στο θεωτικό. Και επειδή ο Αγίνορα ήθελε να το χτίσει το οικόπεδο, τη έπεφτε δίπλα της γριά να τη βγάλει με δίχω αποζημίωση. Όπου τι μαθαίνει. Η γριά είχε μέσα στην παράγκα κάπου καταχωνιασμένο θησαυρό ολόκληρο, χρυσά και Κωνσταντινάτα και άλλα πολλά, ποιο ξέρει πού θεκονομημένα. Σκέφτεται το λοιπόν ο Αγίνορα. Τι θα πει. «Δικό μου το οικόπεδο, δικιά μου η γης του και πάς της είναι θαμμένος στη γη δικός μου κι αυτός». Μουσική την καλοπιάνει το λοιπόν τη γριά και βάζει τη γυναίκα του να φίλες και μετά την ψήνη που είχε κάτι ρευματικά να πάνε στο λουτράκι να της κάνει μπάνια να μην πιάνει την καημενούλα γριά γυναίκα. Πιάνει δωμάτιο στο λουτράκι στου τότε κλέαρχου η Μαντά Μαρή και η Γριά, πιάνει από την άλλη μεριά τον κασμά μόνος του και την κάνει γυσμαδιάμ την παράγκα ο Αγίνορας. Τώρα βρήκε δε βρήκε άλλη υπόθεση, αλλά για να είναι εντάξει νοικιάσε καλό δωμάτιο στη Γριά, που βάλισε και τα πράγματά της και χαιρότανε που θα την ανακουφίσει την κακομίδα. Γύρισε λοιπόν η Γριά, Τράβηξε τα μαλλιά τη, είπε Αλλήλ! Μανιάτικα, και μετά τη ήρθε ημιπληγία και δεν έλεγε τίποτα. Στράβωσε ο στόμα τη. Την περιποιήθηκε πια η μαντά Μαρή, ούτε αδερφή τη να ήταν. Και καμάρων ο κόσμο, ψυχή μάλαμα. Μετά πάει γριά, άμμομη ενώδω. Και πολύ λυπηθήκανε όλη η φαμίλια. Η θηγάτη δεν είχε γεννηθεί ακόμα να λυπηθεί μια πρέζα και λόγω τη σκέπαση. Αλλά οι δουλειές του Αγίνωρα μεγαλώσανε Και το 1940 στο δεύτερο πόλεμο Είχε σου ειδική ξυλία και κόρη τεσσάρων χρονών Και εκατομμύρια πολλά κι ό,τι βάλει ο νους σου Τα Αβραάμ και του Ισαάκ τα αγαθά Κιος ήτουνε άνθρωπος πονόψυχος Άμα κι αλάριζε από πουθενά ότι βγαίνει δουλειά Έδινε και το φώναζε «Εγώ δίνω και δεν κανένα ποτέ» Άμα δεν ήπουνε να βγάλει, έκανε ότι δεν έχει και κλεγόταν. Καταστροφή! Τέτοια μεγάλα και λυπητερά. Χώρια δηλαδή τι παρτίδες άνοιξε με Ιταλούς και Γερμανούς και Ξυλίες και τι έφαγε και τι απόκτησε. Μέγα σανίρ και να δεις που θα τον κάνουνε κι άγαλμα. Αυτά τα πάντα μέχρι την μέρα που τον κηδέψανε, δηλαδή και πάει τέλος το πρόγραμμα. Τώρα μένουνε αναμνήσεις και μια διαθήκη στο συμβολεογράφο, να δούμε όλα τα νεμομαζώματα του ανθρώπου τι θα γίνουνε και πως θα Το οποίο λέει ο συμβολεογράφος, άνθρωπος με γυαλάκια και με ζάχαρο. Την περιουσία μου κλπ κλπ Αφήνω εξημισίας στην σύζυγό μου Μαρή Το γένος κλπ κλπ Και τη θυγατέρα μου η Ειρήνην Ρενέ κλπ κλπ Πέσανε τα λαμπικαρίσματα, οι εφορίες, τα πάντα Και πολύ ωραία μέχρι εδώ να πούμε, τα πάντα Η Μαντά Μαρή, καημό το είχε τώρα που έμεινε χωρίς τον άνθρωπο τη και τη συντροφιά τη. Το έλεγε, το ξανάλεγε Και επειδείς ο καημός θέλει και ένα φάρμακο να γιατρευτεί Άκουσε τη φιλενάδα της τη Μαντάμ Σούλα. «Πολύ καλή κυρία. Οξυζανές στο μαλλί, κόκκινος στα χείλια. Και όσο να πει πηδυχτούλα, παρά που ο άντρας Ισοθόδωρας ήταν πατηράκι άνθρωπος και ψευτοδούλευε στο γραφείο». Είπε το λοιπόν η Σούλα, «Γιατί Μαρή μου δεν έρχεσαι με θυμών να παίξεις ένα χαρτάκι να ξεσκάσει ψυχή σου». πού πούσε τα χαρτάκια η μαντά Μαρία, αλλά δεν την άφηνε ο άντραση να παίζει διαβοή. Τώρα το λοιπόν που δεν είχε κανένα ανάγκη, λέει, να παίξουν Και ήτττουνε στι μαντά Μνίτσας ένα παιχνιδάκι πολύ φιλικό, οικογενειακό. Όλοι καλοί κύριοι, γιατροί να πούμε, τέτοιοι, επιστήμονε και ανώτεροι. Και τι κάνανε χαρές Τι θα πάρετε, καθίστε από εκεί να μην σα φυσάει. Σιγαρέτων περικαλό. Παίζανε κουνκάν των υποχρεωτικά. Και μπήκε φέσια τέσσερα η Μαρή Και μετά μπήκε φέσια πέντε Αλλά την τελευταία παρτίδα που ήτουνα αχαμνή την πήρε Μάλιστα Έβγαζε τώρα γκανιώτα η Νίτσα δεν λένε Αλλά έκανε και έξοδα Ζαμπόνια, γλυκά, καφέδες, ό,τι ζητούσες Η Ρενέ να πούμε Ταύγαλε τα μαύρα και πήρε μια ντοφήν ρενό δική της Να πάει όξο να ξεσκάσει Τι να κάνει μόνη της. Στη Νίτσα τα βραδάκια Και μετά τα π Μόνο που ήτουν άτυχη η μανταμαρή. Μάλιστα. Της δίνανε γούρια, την καλοπιάνανε, την είχαν δικιά τους όλο γλύκα και μέλι. Κάνανε ακόμα πέρα και τη σούλα που την κακολόγησε η μεραντινά, Αλλά η χασούρα, χασούρα. Με την μπόκα μάλιστα χαρτίδες άβρωνε η δόλια η γυναίκα. Και όλο άνοιγε το σεντούκι και όλο έβγαζε φρέσκα και όλο τάχανε γεμάτα και όλο γκρίνιαζε. Έλαχε τώρα ο κύριος Μένης Νέο παιδί, 35 αριστάτανε Μαύρο μουστάκι και γελαστό στόμα Και απάνω που είχε τρεις ριγάδες στο χαρακίρι, Της κάνει ευγενέστατα το παιδί Η παρέστα, αλλά μην τα δείτε μαντάμ γιατί θα τα χάσετε Θα τα δω Έδειξε τα χαρτιά του ο κύριος Μένης Φουλ του 7 και χαμογέλασε Όχι διότι αρκετή εγκίνια σας Πολύ κυρίως και μετά το παιχνίδι τέσσερις ήτουνε το πρωί είπε να σας συνοδεύσω περικαλό και έξω από την πόρτα της τις φίλησε το χέρι όπου καμάρωσε η Μαδάμαντη ευγενής παιδί και δεν της κόλαγε κύπνος λόγω υγιεινής όλα κοίνα τα φουλ και όλα κοίνα τα καρέ χορεύανε στο μυαλό τη. Τρεις μέρες ερχόταν ο να παίξει μαζί τη και την τέταρτη περίμενε στημένος όξο στην πόρτα της Νίτσας μην ανεβαίνετε Γιατί πρέπει να σας μιλήσω Εμένα Μάλιστα Το οποίον μπήκανε σε ένα ταξί Τραβήξανε πέρα κατά το έδεν Και καθίσανε να πιούνε κορτοκαλάδα Κυρία μου Είπε ευγενέστα τους ομένης Εσείς και η μέσα χαρτιά δεν πρέπει να παίζετε Τι εννοείτε Τις νίτσας είναι κοφτήριο Δεν καταλαβαίνω Δόθηκε να πούνε η εξήγηση το οποίο να άμα πέφτει ένα με λεφτά μέσα σε ένα κύκλο πατηρέ, εκείνος που έχει τα λεφτά την πληρώνει τη Λέζα. Τι να πάρει δηλαδή από αυτού όλους του ξευράκου του, εκείνο που δεν έχουνε. Και για ποιο λόγο εσείς. Καθώ ο κατά πρώτη δεν μ' αρέσει η αδικία. Και κατά δεύτερο, σα εγώ, μαντάμ Μάρι. Τη γυναίκα τη ήρθε ο ουρανό φοντίλη. Κοίτα τώρα, κοντά στα εξήντα τη και να λέει ένα παιδί, Σα συμπαθώ. Βεβαίω δε φαίνεται παραπάνω από 45 το πολύ. Και λέει 40. Και με την βογιά και με την κρέμα και με τα Ινσιτούτα πολλά κρύβονται. Αλλά βέβαια ένα μελαχρινό. Κοίτα να δεις και τη στόπε η μίτσα που έριχνε τα χαρτιά. Ένα παθάτους Και ύστερα σου λέει να μην τα πιστεύει. Μαγικά πράγματα. Το κοίταξε το μένει και χαμογέλασε. Είστε ειλικρινεί. Α, τέτοιο είμαι εγώ. Σα ευχαριστώ. Όχι, αλλά δεν επιτρέπω ένα πρόσωπο που με ενδιαφέρει να του φέρνονται. Και ήρθε μια ανθοδέσμη, και τηλεφώνημα, και φαγητό στο Σβίγκο και μέχρι εκδρομή στην Ήδρα. Μάλιστα και η Μαντά Μαρή φορούσε και παντελόνια. Όπου να πούμε τη κάνει μια μέρα η Ρενέ. Μαμά, ο κόσμο κάτι λέει για τι φιλίε σου. Το κακό του τον καιρό του κόσμου. Ναι, αλλά ξέρει εσύ να κοιτάς την τίφλα σου. Περιέρωτα και τέτοια δεν λέμε λέξη. Καθώς σοβγαίνει ο άλλος, ο σεμνός, και σου λέει, αυτός προστίχεψε και δεν τρέπεσε που γράφει τη σκάφη σκάφη και τα σίκα σίκα. Πολύ δε θέλει ο σεμνός να σου την αμολύσει την καρφάρα και να σου κάνει και μεταγλίκε. Αλλά η αλήθεια του Θεού είναι ότι μάλιστα φούντωσε ο έρωτας. Και πολλά γίνανε. Και τη δάγκωσε τη Λαμαρίνα η Μανταμαρή Το οποίο να αδερφάκι μου Μεγαλύτερο ρεζίλη από το γεροντοέροτα Δεν υπάρχει Κι ομένης πάντα σεμνός Και πάντα λεπτός και πάντα χαρούμενος μέχρι που μια μέρα Κατέβασε τα κρέπια Τι έχεις Τίποτις; Σε παρακαλώ Στεναγμωμένης Εγώ φταίω Όχι μπάζει τι Τότε Πάλι στεναγμωμένη «Παιδί μου, με εκείνα τα υφάσματα, ε, ήρθανε και δεν μπορώ να τα εκτελωνήσω. Βλέπεις, έχω γραμμάτια και καθόλου μετρητό. και άμα τώρα τα αφήσω στο τελωνείο, θα περάσει η εποχή τους και θα πάθω μεγάλη ζημιά». Η Μαντά Μαρή γέλασε. «Αυτό ήτανε. Πόσα θέλεις. Πολλά. Ή πόσα». Εκατόν πενήντα χιλιάδε. Προσωρινά δηλαδή. Μόλι δώσω την παρτίδα τα επιστρέφω. Αλλά σήμερα ποιο έχει μετρητά. Κανένα δεν έχει. Εγώ έχω. Εσύ. Ποτέ. Δεν γίνεται. μενισε παρακαλώ. Με προσβάλλει. Το οποίον και για να μην την προσβάλλει πήρε την επιταγή ομένη και εκτελώνησε τα υφάσματα που δεν υπήρχαν. Και ύστερα άμα έγινε η αρχή Κάτι άλλα χρειάστηκε και κάτι άλλα Ώσπου στο τέλο την έριχνε στα Ίσα Θέλω τόσα Ναι μένει μου Δώσε δώσε από τα νεμομαζώματα Του μακαρίτη του Αγίνορ Άρχισε να σώνεται το μετρητό της μάρις. Σκέφτηκε το λοιπόν Να πουλήσει εκείνο το σπίτι το παλιό σογκολονό Και είπε Να βάλεις μια υπογραφή δεν ναι, παιδί μου Όπου σηκώθηκε απάνω η Ρενέ δεν τρέπεσαι. Ενάμιση εκατομμύριο μετρητά. Πότε τάφαγε, με αυτό το σωματέμπορα που γυρίζει. Δεν είναι καθόλου σωματέμπορα, θύμωσε η Μαρή. Κουβέντα σε κουβέντα πήγαινε πια να γίνουνε κουρελούδε μάνα και κόρη. Όπου δίνει τόπο Συνοργεί η Μαρή και λέει επίσημα: Μόλι θα στον να τον ειδή και να καταλάβει τι κύριο είναι. Ο μένη ήταν κύριο και με τα όλα του και το καινούριο του το κοστούμι και το χαμογελό του το μαργαρίτα Ρένιο όπου φάγανε καλά-καλά και είπε η Ρενέ «Πάμε στη βαριπόπι για καφέ». Μπήκανε στην τοφήν, αεράκι στη βαριπόπι. Ωραία η βραδιά, πιο ωραία τα μουστάκια του μένει. Σάμπος και τον συμπάθησε η Ρενέ. Και την ώρα που χωρίζανε, τις έβαλε ένα χαρτάκι στο χέρι. Στην κάμερή της άνοιξε το χαρτάκι η Ρενέ. Βρήκε μέσα γραμμένο έναν αριθμό εξαψήφιο. Κατάλαβε τηλέφωνο. Την άλλη μέρα το μεσημεράκι λοιπόν, βγήκε όξο, πήγε στο καφενείο το εσπρέσο που πάγαινε, τηλεφώνησε. Πρέπει να σας μιλήσω υπομένη. να σας δω. Τι με θέλετε, οικογενειακά πράγματα. Τώρα το ξερε, η ρενέ ότι οικογενειακά δεν είναι, αλλά έλα που γουστάριζε πολύ το μουστάκι το μαύρο. Λέει το λοιπόν Αζιάρικα, θέλετε ταπόγειωμα. Ήθελε. Πήραν ένας καφέ παγωμένο και πολύ ντρεπόταν ομένης. Εγώ πήγα να την προφυλάξω που την κλέβανε στα χαρτιά. Όλα τα λεφτά της εκεί τα έχασε. Και η μαμά σας με παρεξήγησε. Ναι, αλλά εσείς και η μαμά για όνομα του Θεού μην το λέτε αυτό. Είμαστε μόνο πολλοί φίλοι. Εκτός βέβαια αν της περνάει από το μυαλό, διότι ξέρετε στην ηλικία αυτή, δηλαδή δεν, εγώ, λόγω τιμή. Γέλασε η Ρενέ, ρε τη μουρλόγρια, Και μετά γελάσανε μαζί Βεβαίως καλύτερα να μην μάθει ότι συναντιόμαστε Διότι να μην το μάθει Της αγόρασε και για σε μια Ποτέ θα ξαναειδωθούμε Αύριο Η ιδέα δεν είχε η Μαντά Μαρί για ότι γέννηκε πίσω από την πλάτη της Και μόνο που ήταν ευχαριστημένη που δεν τη κρίνιαζε πια η κόρη της Είπε μάλιστα κανά δυο φορές Είδες τι κύριος είναι που γκρίνιαζες Και λόγω που η Ρενέ είδε πια τι κύριος είναι Συμφώνησε Μάλιστα πολύ όπως πρέπει Διπλό γαζί δούλευε πια την οικογένεια Ο κύριος Μένης με τα πάντα του Εκτός από απολυτήριο γυμνασίου Που δεν κατάφερε να πάρει ποτέ του. Και στο τέλος του την έριξε η γρια Μένει μου Ναι Δεν θα θέλεις να το κάνουμε πίσημο για να περί καλό. Να παντρευτούμε. Πήγε να το πνίξει το χάχανο το μένει αλλά το κράτησε. Βέβαια πως. Και το βράδυ την πέταξε σιρενέ. Η μαμά σου είναι για λυσίδα. Του κορίτσι ζαλίστηκε. Για να δισκόψουμε το βίχα ξέρεις τίποτα θα παντρευτούμε εμείς. Όχι. Και αμέσως παραδάκι υπήρχε, οι άδειε βγήκαν, ο κουμπάρο βρέθηκε και τα κόζα κανονιστήκαν όλα. Και από την άλλη μεριά η μαντά Μαρία έτρεχε στις μουδίστρες να της μαζέψουνε τα ψωμάκια, και έβαζε πασπαλιψατέρσα μούτρα της να φύγει το καταψυγμένο. Το κρυφοκαμάρωνε ναι κιόλα νυφούλα θα γίνει. Κυριακή το λοιπόν ήταν και ομένη αργούσε. Δεν ήτουνε κυρενές πίτι να έχει άνθρωπο να μιλήσει, έβαλε το ραδιόφωνο και απάνω που άκουγε το βαφτιστικό Να σου και έρχεται η πυρέτρια. Στο τηλέφωνο Πάει στο τηλέφωνο η Μαντά Μαρή Της μίλαγε η κόρη της από την άλλη μεριά Μαμά παντρεύτηκα Τι, Τι. Τι. Τι. Τι. Παντρεύτηκα τρελάθηκε. Όχι παντρεύτηκα Τώρα βγήκαμε από την εκκλησιά Και ξέρεις ποιος είναι ο άνδρας μου Ο Μέμι Κρακ Τι. Τι. Κρεμάστηκε το ακουστικό και θέρας, και oh, γιατρός, και φάρμαχα. <Ρι> Τώρα η Μαντά Μαρί κλαίει τον καημένο τη «Ο των τον Άγιο <Ρι> Και λέει για τον γαμπρό να τη, σταφάει, να τη δώσει ψάθα που πήγε και έβλεξε με σωματέμωρα». <Ρι> Τέτοια λέει. Ο Μένης δεν λέει τίποτα. Τα τρώει όπως όλοι που μάθανε να πέφτουν στον παγιάτικο για να ταΐζονται με φρέσκα. Θεός χωρέστον αγήνωρα. Νίκου Τσιφόρου «Τα παιδιά της πιάτσας» από τις εκδόσεις Ερμής Διάβασε ο Γιάννης Μποσταμτζόγλου Συκεστικής, Δημήτρης Αρσενόπουλος. Μουσική. Τεχνικός ήχου, Χάσος Μακασιέτας. Να παραγωγή του Γιώργου Ευσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα.